Κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 798 Στοιχη 1 στου 9. Προτροπή προ την ενότητα, χαράν και ειρήνη. 1. Ωστε αδελφοί μου, αγαπητοί και πολυπόθητοι, οι οποίοι λόγω των αρετών σα είστε δι' εμέ των Απόστολων και διδάσκαλών σα, χαρά και στέφανο δόξη, σα προτρέπω όπω σα είπα νοτέρω και όπω πρέπει ανθρώπου που περιμένουν εξ ουρανών σωτήρα, έτσι, αγαπητοί μου, να στέκεστε ει την κατακύριον ζωή. 2. Παρακαλώ την ευωδίαν, παρακαλώ και την συντήχην, να έχουν την ομοφροσύνη μου που προέρχεται από την ένωσή μας με τον Κύριον. 3. Ναι, παρακαλώ και εσέ που βαστάζεις μαζί μου γνησίω και ειλικρινός των ζυγών και την ευθύνη της Εκκλησίας... Βοήθη και ενίσχυε τα αυτά, ε, αιώπηροι γονίστησαν και συγκακοπάθησαν με εμένα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, μαζί και με τον Κλίμεντα και του άλλου συνεργάτε μου, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα υπό του Θεού στο βιβλίο τη ζωή, ω ονόματα πολιτών και κληρονόμων τη Επουρανίου Βασιλεία. 4. Χαίρεται πάντοτε την χαρά που προέρχεται από την ένωση και κοινωνία μα με τον Κύριο. Πάλι θα υποχαίρεται. 5. Η επί σα και η υποχωρητικότη σας ας γίνει γνωστή εις όλου τους ανθρώπους και σε αυτούς ακόμη τους απίστους. Ο Κύριος πλησιάζει να έλθει και θα αποδώσει αυτός εις έκαστον ό,τι του ανήκει. 6. Μην κυριεύεστε από αγωνιώδη φροντίδα δια τίποτε, αλλά δια κάθε τι που σας παρουσιάζεται. Κάνετε γνωστά τα αιτήματά σας προς τον Θεό, δια της προσευχής και δια της δεήσεως, οι οποίε πρέπει να συνοδεύονται και με ευγνώμονα ευχαριστίαν διώσα ο Θεός μας έδωκε. 7. Και έτσι, όταν διώχνετε κάθε μέρημναν και εμπιστεύεστε τον εαυτό σας στην Θείαν Πρόνοιαν, η ειρήνη που έχει ο Θεός και τη μεταδίδει στους ειδικού Του τη οποία στην τελειότητα κάθε νους, Είτε ανθρώπινος είτε αγγελικό δεν μπορεί να νιώσει Θα φρουρήσει τα σκαρδία σας και τα σκέψη σας Εφόσον μένετε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό 8. Και τώρα απομένει μένα αδελφοί μου να σας απευθύνω και μίαν άλλη προτροπή Όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά και σεβαστά Όσα είναι σύμφωνα με το δίκαιο Όσα είναι αμόλυντα και αγνά, όσα είναι προσφυλή στον των Θεών και στου καλού καλούς ανθρώπους, όσα έχουν καλή φήμη και οποιονδήποτε άλλη να και οποιονδήποτε έργο αγαθών που είναι άξιον επένου, αυτά να συλλογίζεστε και να προσέχετε ώστε και να τα εφαρμόζετε στον τον βίον σας. 9. Αυτά που εμάθατε και παρελάβατε δια της προφορικής διδασκαλίας μου και τα οικούσατε και τα είδατε εις την όλη συμπεριφορά και διαγωγή μου, ταύτα να πράτετε. Και τότε ο Θεός που είναι ο χορηγός της ειρήνης θα είναι μαζί σας.